101,5 FM στέρεο <laughs> Μια ερωτική, αισθησιακή, αισθηματική, ρομαντική, μα πω λαμβάνω, σοβαρή εποπή στην εποχή της uh, The Great Greek Disp. Well, you wonder why I always dress in black Why you never see bright colors on my back And why does my appearance seem to have a somber tone Well, there's a reason for the things that I have on I wear the black for the poor and the beaten down Living in the hopeless, hungry side of town I wear it for the prisoner who has long paid for his crime But is there because he's a victim of the time I wear the black for those who've never read Or listen to the words that Jesus said About the road to happiness through love and charity Why you think he's talking straight to you and me Well, we're doing mighty fine, I do suppose In our streak of lightning, cars and fancy clothes But just so we're reminded of the ones who are held back up front there ought to be a man in black i wear it for the sick and lonely old for the reckless ones whose bad trip left them cold i wear the black and mourning for the lives that could have been each week we lose a hundred fine young men and i wear it for the thousands who have died Believing that the Lord was on their side. I wear it for another hundred thousand who have died. Believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know. And things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right. Κυρίε μου κύριοι μου, καλή σα ημέρα. Καλή Είπαμε να μην διακόψουμε την εξομολόγηση του Τζόνι Καλή σα ημέρα στους 101,5 είσαστε συντονισμένοι Και θα κάνουμε παρέα Καμιά ορίτσα Για να ρίψουμε Την καθιερωμένη ματιάν στην ενδοχώρα Κυρίες μου, κύριοι μου yeah. Σκιαχτείτε Σήμερα το βράδυ αρχίζει η σωτηρία ή ο θάνατος του ευρώ, του ευρώ, το ευρώ του ευρώ, ω ευρώ ω ευρώ ενώ το ευρώ uh, είναι σε ανωδική τροχιά οι αγορές ενόψι της συνόδου σωτηρίας του ευρώ που αρχίζει στις Βρυξέλλες, mm -hmm. άρε βρουξέλλινα Καλό! Καλή σα ημέρα! <Το> ναι! ναι. Ποιο είπε, είπε τέτοιο πράγμα, κυρία μου, από, α, αυτό δεν γίνεται από τα πράγματα, κυρία μου. <Το> όχι, όχι, δεν είμαι σκρινίδη. Ας τον άνθρωπο μια χαρά είναι άνθρωπο Δεν λέγω τέτοια πράγματα κυρία μου είναι... Να του δώσετε ένα θερμό φιλί του συζύγου <laughs> <laughs> Ναι καλά κάνατε, καλά κάνατε Να είστε καλά, να καλά Ευχαριστώ Ποιος λέει τέτοια πράγματα, αυτά απαγορεύονται ναι. Να έχετε και κάρτα ε Μπράβο, μπράβο, μπράβο Ατυχαίρεστε, να καλά, γεια σα, γεια σα. Ναι, γεια σα, γεια σα και κασκόλα έχετε. Γεια χαρά, γεια σα. Γεια σας, γεια σας. Ε, Ποιο λέει τέτοια πράγματα από το ραδιόφωνο, να. Πήρε μια κυρία εδώ και λέει, είπε λέει ο Χατζη Νικολάου, λέει κάποιο λέει, σε μια εκπομπή: Ότι άμα έχετε λέει γείτονα πασοκτσί να τον φτύνετε, λέει να τον βαράτε και η γυναίκα έχει τον άντρα τη πασοκτσί. Τι να τον κάνει, λέει να τον χωρίσει. Ερώτημα βάζει. Όχι, μα καταρχά αυτά δεν λέγονται από το ραδιόφωνο. Πρώτον. Δεύτερον να του δώσετε ένα ζεστό φιλί του σύζυγου Παρακαλώ <laughs> Καλό, Καλό. Μία πρόταση η άλλη κυρία μου τηλεεγκράτου είναι να τον φτύνετε αλλά όχι να τον φτύνετε. Να τον φτύνετε για να μην τον ματιάσετε. Φτύσου αγόρι μου να μην σε ματιάσω. Την <laughs> Καλό ξεκίνημα λοιπόν. Κυρία μου, κυριέ μου, σκιάξου, η σωτηρία του ευρώ αρχίζει απόψε. Όπως είπαμε, είναι σε ανωδική τροχιά το ευρώ, αλλά η σωτηρία του αρχίζει απόψε. Αρχίζει απόψε η σωτηρία του. Α, πα, πα, πα, πα, πα. Σκληρότεροι κανόνες δημοσιονομικής πειδαρχίας μπορούν να υιοθετηθούν. Βαράτε ρε. φτιάξτε κι άλλαρε! ρε, μπαρόζι και με... Μέρκελε. Βρήκατε τους, μα... μα... Μα ρίτε το ρατσιστικό νόμο Βρήκατε τους μα το ρε Τους Τους παπα Μαμά Δεν μπορώ να το πω λοιπόν Και τους κάνετε ό,τι γουστάρετε Και όλα αυτά γιατί ρε μεγάλε Όπως έχουμε ξαναπροήματα είπη Τι ρήμα είναι αυτό Λοιπόν, Όλα αυτά γιατί Γιατί γιατί όλα αυτά ρε! Γιατί όλη αυτή η ξεφτίλα! Λοιπόν, αν δεν γίνει αυτό που θέλει η Γερμανία είπε βάσει ρατσιστικού νόμου τώρα έτσι ο υπέροχος, ο άντρακας, ο ψυλός, ξανθός με γαλανά μάτια, ο πέδαρους Σαρκοζής είπε ότι αν δεν γίνουν όλα αυτά που θέλει η Γερμανία θα εκραγεί η Ευρώπη. Θα κάνει μπούμη η Ευρώπη. Η απορία είναι μία, Ελληνάρα. Καλά, λίγο στα στάντερός. Εκείνος ο γαλλικός δημοκρατικός λαός, που πάντα περιέθαλπτε το κάθε κυνηγημένο, που τον κυνηγούσαν ε, διάφορα κακά καθεζαιριτότητα. Πού είναι, τι κάνει αυτός ο γαλλικός λαός, ο άκρα δημοκρατικός γαλλικός λαός. Πώς ανέχεται αυτός ο λαός, αυτή την ξεφτύλα, με αυτή την καρικα... Όχι, δεν μπορώ να το πω πάλι, είναι ορατιστικός νόμος Την καρικατούρα Δεν είναι κακό η καρικατούρα Είναι αρχαία ελληνική λέξη Που δηλώνει το κάλο και την ομορφιά Όχι το καλός στον εγκέφαλο Το καλός στον εγκέφαλο, το καλός. <laughs> λοιπόν κυρία μου, κυριέ μου Να συνεχίσουμε την υπέροχη εκπομπή μας Και θα σας πούμε ότι στο πλευρό των ποιον τον Γερμανο Του γερμανογαλλικού άξονα ε, Είναι ε, Όσο πατάει γάτα δηλαδή Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική Αμερικής Έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στο γαλογερμανικό άξονα Για το σχέδιο της κρίσης Και φυσικά ο υποτακτικός γαλογερμανικός άξονας Προχωράει στο σχέδιο Που είναι εκπονημένο από τα αφεντικά Τώρα, ποιο να ενδιαφέρει θα μου πεις, α, ακόμα και στην Ελλάδα, ότι α, άλλους δύο, δύο εκατομμύρια Έλληνες εκτός από τους προηγούμενους στέλνει στη φτώχεια η μείωση του αφορολόγητου. Ποιο να ενδιαφέρει έτσι δεν είναι. Δύο εκατομμύρια λοιπόν περίπου Έλληνες εργαζόμενοι – πάντα μιλάμε για ιδιωτικούς υπάλληλους – κινδυνεύουν να πέσουν κάτω από το τυπικό όριο της φτώχειας λόγω των πολιτικών του μνημονίου. Τα έχουμε ξαναπεί. Καλά, εντάξει οι κύριοι, οι κύριοι βουλευτές, αυτοί οι υπέροχοι πατριώτες άνθρωποι... Ε, καλοί άνθρωποι, δεν ξέρουν τι ψηφίζουν. Αλλά το θέμα είναι το εξή. Κι εμείς που σας αναλύουμε εδώ τους νόμους... Που ψηφίζουν τι έγινε Να χτες ας πούμε, ας πούμε Σας είπαμε για το, για το κόλπο Το οποίο κάνανε Με τις πως τις λένε πέστες Για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά Εκεί τι έγινε Είναι κάτι το οποίο ας πούμε Η δημοσιογραφία έπρεπε να αναλύει Καθημερινά στον κόσμο Αντί να του βάζει στο κεφάλι το πόσο υπέροχα πράγματα γίνονται ας πούμε αυτή τη στιγμή στη Ρωσία που κατέβει και ο κόσμος εναντίον του Πούτιν βέβαια βέβαια αλλά και τι έγινε οι νόμοι λοιπόν για να ξέρετε αυτοί που ψηφίζουν για να περάσουμε σε τίποτα σοβαρό και εκεί που βάζουν την υπογραφή τους δεν είναι ποτέ υπέρ της Ελλάδας τι είπατε θέλετε και άλλη απόδειξη σημερινή θα την έχουμε εντός λίγου Διότι αυτοί οι νόμοι που ψηφίζουν αυτοί είναι η βάρος της μερίδας του λαού όπως είπαμε και χθες Την οποία πρέπει να εξαντλήσουν οριστικά γιατί οι άλλοι του χεριού τους είναι, στρατός του είναι ούτως η αλέος, Αλλά δεν είναι μόνο ο λαός, είναι και μια χώρα, είναι τα ντουβάρια, είναι ιστορία, είναι πολλά πράγματα Θέλετε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά σε έναν νόμο που φέρει φαρδιά, πλατιά, την υπογραφή. Παρακαλώ. Έλα θέλε μου τι κάνεις. Προσπαθούμε εσύ τι κάνεις. Τι νέα έχεις από κάτι. Άσχημα τα πράγματα. Θα σου πω ότι περνάνε Θα σου, σου πω Να καλά Επειδή έβαλες το θέμα του Πούτιν Πριν περάσω στον νόμο Κανένας ε, την εικόνα των 10 χιλίων Αγαναχτισμένων εναντίον του Πούτιν Την έδειχναν ε, κατακόρων όλα τα κανάλια του Αυτούς που κάνανε υπέρ του Πούτιν διαδήλωση απέναντι σε αυτούς Δεν την έδειξε κανένας Τώρα για να μην γινόμαστε συνήγουροι του διαβόλου Το θέμα δεν είναι καθόλου τυχαίο Το ότι πρόσεξε ποιος ξεπετάχτηκε στη μέση Ο Πιτσαδόρος, ο Γκουρμπατσόφ Κατάλαβες τώρα Ο άνθρωπος που έστησε όλη την ιστορία της Περιστρόικα με την Αμερική Βγήκε τώρα εναντίον του Πούτιν Είδες πως ξεπετάγονται όταν έχει πρόβλημα κάπου η αμερικάνικη οικονομία, να την πούμε: η οικονομία ή τα διάφορα κόλβα, Πως ξεπετάγονται οι πολιτικοί του. Βγήκε ο Πιτσαδόρος τώρα ο Κουρπατσόφ. θέλει πάλι να λάβει μέρος στα πολιτικά πράγματα και ζητάει να ξαναγίνουν εκλογές στη Ρωσία. Το δήλωσε ο Πιτσαδόρος Ο delivery boy. Κατάλαβε τώρα. Ο Πιτσαδόρο Κουρμπατσόφ ζητάει να ξαναγίνουν εκλογές Βέβαια με κακό εκεί πέρα. Και θα φάνε καλά. Λοιπόν επιστρέφουμε στον νόμο. <coughs> Τι ψηφίζουν, Κυρία μου και κύριε μου. Στη το καλοκαίρι που ο Γιώργος Γιώργο ε, κυκλοφορούσε με τα κανά του, το κανό, του κανό. Του Κανού, ο Κανού, τα κανά. Τα κανά. Και έκανε βόλτε στι θάλασσε. Οι ήταν άλλοι είχαν ξαπλωμένη την αρίδα τους και περνάγαν το καλοκαιράκι του. Αλλά ο λαό και περνάγαν τα νομοσχέδια και ο λαό παίρναγε αυτά που παίρναγε. 27 Ιουλίου λοιπόν, υπογράφηκε στην Αθήνα μνημόνιο συμφωνία μεταξύ τη ελληνική κυβέρνηση και τις κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών πρόσεξε με, θε, με ε, θέμα θέμα να το πούμε τέλος πάντων τον περιορισμό σε κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού πρόσεξε τώρα αυτό είναι ένα πραγματάκι που πέρασε άβρεχο. Από κάτω, φαρδιέ πλατιές είναι η υπογραφή του Προέδρου τη Ελληνική Δημοκρατία yes. Καρόλου Παπούλεω mm. και τη κυρία Χίλαρη Κλίντον. Θα θυμόσαστε που ορθικό εδώ έτσι. Ο Πρόεδρο τη Ελληνική Δημοκρατία, λοιπόν, για να δείτε πως τι ωραία στημένη είναι η νόμη, για να λέει και το πόπολα, απάπαπαπαπα, τι πατριώτε είναι αυτοί και τι δημοκρατία έχουμε. Ο Πρόεδρο τη Ελληνική Δημοκρατία, λοιπόν. Εκδίδει το ακόλουθο, τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε, που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων. Άρθρο 1. Κυρώνεται και έχει ισχύ, αυτό και μπλα μπλα, μέσα σας κουράζω, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης της ελληνικής δημοκρατίας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτιών της Αμερικής σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού, εθνολογικού υλικού, μέχρι και τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν της ελληνικής δημοκρατίας μέχρι εδώ θα πεις μπράβο ρε παιδί μου γιατί σου πετάνε και τη λέξη περιορισμός μέσα, μπράβο, πολύ ωραία το πάμε, η κυβέρνηση λοιπόν της ελληνικής δημοκρατίας στο εξή, αποκαλούμενη ε Ελλάδα και η κυβέρνηση ρε, μπλα μπλα Δυνά... ενεργώντας δυνάμι τη σύμβαση της UNESCO του 1970 yeah, yeah. για τα λιπτέα μέτρα άκουσε παρακαλώ πάρα πολύ μη μου τη χαλά τη νύχτα yeah. απαγόρευση και παρεμπόδεση της παράνομης εισαγωγής εξαγωγής και μεταβίβασης της κυριότητας πολιτιστικών αγαθών στην οποία και οι δύο χώρες συμμετέχουν ως συμβαλόμενα μέρη και επιθυμώντα άκου κι άλλο ένα ωραίο να μειώσουν τα κίνητρα για τη λαιλασία αναντικατάστατου αρχαιολογικού υλικού τη Ελλάδα που χρονολογείται από την ανώτερη παλαιολιθική περίοδο μέχρι τον 15ο αιώνα. Και μέχρι εδώ λε, μπράβο, ρε παιδί μου! Θέλουν να μειώσουν τα κίνητρα για τη λειλασία του αναντικατάστατου αρχαιολογικού υλικού. Μπράβο στην κυβέρνηση την ελληνική και στην Αμερική. Κάτσε να δεις που θα πάμε. Παρακαλώ. Α, εντάξει. Αυτό δεν Κάτσε, περίμενε να ακούσω το νόμο. Αυτό δεν είναι τίποτα. Προχθές μου λέει ένας φίλος, στο Σόθμι, βγήκανε σε πληστηριασμό δύο αρχαία ελληνικά νομίσματα και έπιασαν από χιλιάρικα το καθένα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ακού τώρα, άκου, άκου παρακάτω. Μέχρι εδώ λοιπόν λες μπράβο ρε παιδί μου Μουσική Ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και για τη λαϊλασία Του πολιτισμού μας Πρόσεξε από την ανώτερη παλαιολιθική περίοδο Στο τονίζω αυτό Μέχρι το 15ο αιώνα Μουσική Λοιπόν προ, παρακάτω ξεκινάνε τα άρθρα έτσι Σύμφωνα λοιπόν συμφώνησαν και, και αποδέχονται και τα ακόλουθα η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με την ομοθεσία και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα που χρονολογείται όπως είπαμε αυτό από την παλαιολιθική περίοδο πρόσεξε που αρχίζει από το 20.000 π.Χ. μέχρι και το 15ο αιώνα έχει σημασία το 20.000 π.Χ. μέχρι το 15ο αιώνα αλλά και του εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού που εκπροσωπεί τον Βυζαντινό πολιτισμό από περίπου τον 4ο αιώνα μέχρι το... Όλα αυτά λοιπόν περιλαμβάνονται όπως είπαμε στην, ε, στο μνημόνιο αυτό Άκου τώρα το δεύτερο και θα χάρης πάρα πολύ Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα προσφέρει προς επιστροφή οποιοδήποτε πολιτιστικό αγαθό στην κυβέρνηση της ελληνικής δημοκρατίας το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο προορισμού το οποίο έχει κατασχεθεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μπράβο δε λες μέχρι εδώ στην Αμερική Θα βοηθήσει. Πάμε λοιπόν να μην σε κουράζω παρακάτω Στο άρθρο 2 Και τα λιμπάν και τα λιμπάν Να μην τα διαβάζουμε όλα αυτά Αναπάμε πάμε στα ζουμιά λέει διάφορα Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν Τα οποία θα προστατεύσει η ελληνική κυβέρνηση και η... η αμερικάνικη κυβέρνηση Την έπιασε κόψιμος, πρόσεξε τώρα την αμερικάνικη κυβέρνηση Να κάνει μνημόνιο με την Ελλάδα για τα, για τα αρχαία από το 20.000 π.Χ. μέχρι το 15ο αιώνα, έτσι Πρόσεξε, θα εξετάσει τρόπους για την αύξηση αδειών που χορηγούνται σε ξένες αρχαιολογικές αποστολές εκπαιδευτικών εδρυμάτων και τα Λιμπάν και τα Λιμπάν. Μπράβο πάλι λες. Γιατί τις περισσότερες ανασκαφές στην Ελλάδα τις κάνανε ξένα πανεπιστήμια και μπράβο λες, επειδή μου, θα, θα δώσει, θα, εξε, θα εξετάσει τρόπου για την αύξηση να βγούνε κι άλλα αρχεία στην Ελλάδα. Μπέχρο, μπράβο. Τι ωραία το. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αναγνωρίζει ότι η κυβέρνηση της Ελλάδας έχει μακρά ιστορία στο να επιτρέπει την ανταλλαγή αρχαιολογικού υλικού για πολιτιστικούς, εκθεσιακούς, εκπαιδευτικούς και μπλα μπλα ε, τέτοιους. Ξεκινάει το πανηγύρι τώρα. Άκου το ξεπούλημα. Έχει, αναγνωρίζει ότι έχει μακρά ιστορία στο να επιτρέπει την ανταλλαγή η ελληνική κυβέρνηση και πάμε στο zoom για να μην σε κουράζω άμα θες νόμο να τον στείλει να το διαβάσεις όλων oh. άκου λοιπόν okay. θα εξετάσουν ανάλογα με την περίπτωση αποδοχής ετοιμάτων oh. για μακροχρόνιο δανεισμό πέραν των 5 ετών oh. σε μουσεία των Ηνωμένων Πολιτειών για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικού, επιστημονικούς και μπλά λόγους Και θα δίδεται ιδέωσα προσοχή Σε αιτήσεις παράταση Δηλαδή μέχρι σήμερα η Ελλινάρα Με όλο αυτό το κόλφο Ήταν μέχρι 5 χρόνια ο δανεισμός Να πάει ένα άγγελμα σε ένα μουσείο Σήμερα λοιπόν Θα κάνουν μακροχρόνιο το δανεισμό Και καλά να τον κάνουν μακροχρόνιο το δανεισμό Από το 20.000 π.Χ. Μέχρι το 15ο αιώνα τι τα θέλουν, όλα τα θέλουν να τα εκθέσουν εκεί πέρα. Δηλαδή έρχεται αυτή τη στιγμή ένα μουσείο από την Αμερική και σου λέει ας πούμε θέλω τις Καριάτιδες για 100 χρόνια. Τι θα του πεις όχι. Έρχεται λοιπόν και σου θα σηκώνει όλα τα μουσεία για 100 χρόνια. I'm gonna kill my old lady I done caught her messing around with another man I gotta kill my old lady I done caught her messing around with another man Εγώ τι προτιμάω Να τους βάλω κάτι το οποίο δεν μπορώ να το πω Γιατί ακούγω <laughs> Να είσαι καλά Να σε καλά ρε Αντώνη και κουράγει Ο άλλο δεν θα σου πω Την όλα λοιπόν που θα πηγαίνεις Φίλε μου στο νότο όπως πήγαινε ο Τζο Κάποτε <laughs> Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους επειδή γνωρίζεις καλύτερα από εμάς Ότι η πολιτική, η Αμερικάνικη ας πούμε Δεν είναι πολιτική ε, Μιας ημέρας Ενός έτους Ή μιας πενταετίας Είναι μακρο, μακρό, χρο, μακροχρόνια Μακροχρόνιος ο σχεδιασμός Για σκεύου λίγο Να σηκώσουν όλα από εδώ Σε 200-300 χρόνια θα τα φυτέψουν εκεί ο ένας, ας πούμε, η μία συνομοσιολογία είναι αυτή που σκεφτόμαστε εμείς οι <Κι> και θα σου λένε ορίστη. Εδώ εμείς είμαστε αυτοί που... <Κι> Ο ένας είναι αυτό... η συνω... μία συνομοσιολογία είναι αυτή. Οι άλλοι είναι γιατί τα θέλουν μακροχρόνια να τα πάρουν. Για πες, εσύ, τι σκεύεσαι να μου. <Κι> Παρακαλώ. <Κι> Έλα. <Κι> Καλά κάνεις. <Κι> ναι, ναι. <Κι> Κατάλαβα, κατάλαβα τι. Καθαρά σου στο Ιράκ. <Κι> <Άραστε>. <Κι> hey, Ωραία. Ωραία. ωραία καθάρματα. <Κι> Να <είσαι> καλά. <Κι> Δήλωσου ο αρχηγός της μουσουμμανικής αδερφότητας στην Αίγυπτο ότι μόλις πάρω, λέει, τις εκλογές θα τα κλείσω όλα, λέει, οι όλα, τα πάντα γιατί αυτά, λέει, θυμίζουν τις εποχές που δεν πίστευαν στο Θεό οι άνθρωποι Έτσι είναι Παρακαλώ Ακριβώς Ευχαριστώ πολύ Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος Να μεταφερθούν ακόμα και οι πυραμίδες στην Αμερική Ανάλογα α, α, α, Αλλού είναι η μουσουλμανική αδελφότητα Αλλού η αδελφότητα των σοσιαλιστών δημοκρατών Πατριωτών πάντα έτσι είδες λοιπόν τι ωραία; παρακαλώ. καλή σας μέρα. γεια σου Γιώργο μου καλά εσύ; τι καλά. <ου> Λέει. Τι να πει, μπορείτε θέλαμε. να θέλαμε, τι να κάνετε Να σε καλά Γιώργο; να σε καλά Λοιπόν Να τους δώσουμε τα αρχαία λέει ο Γιώργος, Γιατί εμείς σε λίγο θα έχουμε μιναρέδες Λοιπόν το θέμα λοιπόν είναι το εξής Είδες τι ωραία τους βγάζουν τους νόμους Και δημοκρατικοί yeah. Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ Σε βοηθάει yeah. Και απ' όλα Επίσης να σου πω κι άλλα. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα καταβάλει βέλτιστες προσπάθειε για τη διευκόλυνση παροχή τεχνογνωσία στου τομεί τη διαχείριση των πολιτιστικών πόρων και τη ασφάλεια των χώρων. Κατάλαβε? Αυτά όλα είναι γραμμένα, είναι ολόκληρο, ολόκληρο κατεβατό. Το ζουμί όμω, με το ζουμί δεν ασχολήθηκε κανένα ούτε από αυτού που ψήφισαν τον νόμο, ούτε από αυτού οι οποίοι κυβερνάνε την Ελλάδα. Από κάτω, φαρδιά πλατιά είναι υπογραφή του Καρόλου Παπούλεω και της κυρίας Χίλαρη Κλίντον. Θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, κάθισε και ασχολείς με τα παλιομπότια και τις παλιοκανάτες. Τι να κάνω, δε μεγάλε. Εσύ δεν νιώθει περήφανο όταν βλέπεις. Εσύ δεν έβγαινε και έλεγες πόσο περήφανο ένιωσες όταν έβλεπες το έργο 300 στην τηλεόραση. Έπρεπε να παίξουν του 300 η τηλεόραση για να νιώσει περήφανο. <χω> να το Life and Style θυμάσαι <χω> <χω> που έπαιρνε από τις κομμενίτσες συνεντεύξει. <χω> Πώ νιώθει καλέ που είδες. Αχ, νιώθω περήφανο που είμαι Ελληνίδα. <χω> Ακόμα και τεράστιοι οι άνθρωποι του τραγουδιού θυμάμαι τι δηλώσει του. <χω> Ένιωσαν περήφανοι γιατί δεν του τραγουδιού κόσους κατάλαβες. Οπότε λοιπόν, αυτά τα παλιομπότια, τα παλιοκανάτια, <Κι> με την εξωτερική πολιτική κάποιουν, η οποία είναι μακροχρόνια, σε βάθος αιώνα και εόνων, θα μετακομίσουν μεγάλε. Δεν έχουμε τα άντερα, τα άντερα όπως το ακούτε, να υπερασπίσουμε, τα, να υπερασπίσουμε την κληρονομιά μας όταν, όπως όταν, μισό λεπτό παρακαλώ ορίστε για να τα προστατεύσει ακριβώς Ο πατριώτης Μητσοτάκης, καλά λέει ο φίλος εδώ είχε 10.000 κομμάτια στην κατοχή του για να τα προστατεύσει ε, το 1700 τόσο Όταν εδώ ήταν τουρκικο πέρα για πέρα Στην Ελευσίνα Όταν πήγαν να πάρουν το άγαλμα της Αθηνάς Να το τραβήξουν Το τραβάγαν με σχοινιά να το πάνε στα καράβια Ξεσηκώθηκαν οι, οι ξενιστικωμένοι Οι υπόδουλοι Και τους πήραν στο κατόπι Με τα δικριάνια Και με τα σφυροδρέπανα Μην πάει το μυαλό σας το κακό <laughs> Τέτοια είχαν και δούλευαν Αυτό. <Και> αυτά που λες φίλε μου κάνονται για να ξεκινάμε γυρίσουμε τώρα στη... Στην καθημερινότητα στον ύπνο που μας προσφέρουν <Και> όπως είπαμε λοιπόν Δύο εκατομμύρια Έλληνες πάνε κατά διάολα, άλλοι δύο εκατομμύρια Έλληνες. Καλά, οι σύμμαχοι των... Ε, οι τώρα είναι με τους Σκοπιανούς. Από ό,τι μαθαίνω σήμερα γύρω από το Καστελόριζο έχει, είναι όλη η αρμάδα εκεί, οι Τούρκοι και γοβιούς και παλαμάρια. Got... Είναι σύμμαχοι των Σκοπιανών, βγήκαν και κάνανε δηλώσεις. Για τους ε, βορειοποιρώτες Οι οποίοι είχαν και ελληνική Ιθαγένεια πως το λένε αυτό Τέρμα σβήνουν την εθνικότητα οι Αλβανοί Το Έλληνας δεν θα υπάρχει <Το> Σύμφωνα με την εθνικότητα των γονέων Από τις ληξιαρχικές πράξεις Αυτό αποφάσισε το συνταγματικό δικαστήριο Της Αλβανίας, <Το> Όπου καταργούνται πια οι εθνικότητες Έτσι κάνει και γουστάρει Αλβανία αν έχει άντρα, εσύ πήγε να καταργήσεις ε, την τι... εθνικότητα αλλού ας πούμε. Κατάλαβες, έχει άντρα, θα ε, ε, τα to... Για να δούμε τώρα τι. Και είναι υπέρ των uh, Σκοπιανών οι Τούρκοι Θέλοντα... και θα ανακοινήσουν το θέμα με τον ΝΑΤΟ, ή ο φίλος μας ο Νταβού γλού. <Κι> Την ώρα που ψηφιζόταν αυτός, <Κι> αυτός ο προϋπολογισμός, όπου η Μπούρδα πήγε σύνεφο όπως είπαμε, στο εντευκτήριο της Βολής... Ήταν συνοστισμός Και βάλανε και κάναν παράπονα Γιατί δεν ήταν πολλές οι τηλεοράσεις Για να δούνε τον Ολυμπιακό Άρσεναλ Οι εθνοσωτήρες <Καλά>, Καλά το τι Μπούρδα είπανε Και το τι έγινε εκεί μέσα Αυτά κάνουνε Εκτός από την Έβα μας, την Καϊλή μας Που Πες το, Ασχολείται με το Twitter της μέσα στη Βουλή Αυτή είναι λοιπόν Μαγκούφης για την Ελλάδα ρε γαμότο Ο Μαγκούφι <laughs> Τώρα να σε Έλληνας, Έλληνας. λέμε τώρα Μαγκούφι <laughs> Να σε βουλευτής Να σε λένε και Μαγκούφι <laughs> Και να μιλάς Καλά δεν μιλάς μου γκρίζεις εντάξει, <laughs> Και να λες μέσα στη βουλή για την Ελλάδα ρε γαμότο, Θα ψηφίσω τον ψηφίσω τον <laughs> Ε τελικά Μαγκούφι μου Καλά κάνεις Πολύ καλά κάνεις και τα λες Βρήκες και τα κάνεις Μπορείστε παρακαλώ. Γεια σου φίλε. Γεια. Ναι. <χω> Τι <να> ακούν, δε. <Καμία>, Καμία Καμία ρε Μα μ' να Ξέρω ότι όλοι πάρουν για διαόλου αλλά σε εκλογές πασόν ξεδίζουν Τι κάνω λάθος Τι θα τώρα Αχ Έχα, να είσαι καλά, να είσαι καλά Φέρα έχει τη βουλή Και προσπαθούσε να ακούσει τους βουλευτές Να μιλάει για την Ελλάδα Και ακούει κάποια στιγμή Γκολ <laughs> μέσα απ' τη βουλή <laughs> Καραϊσκάκι βουλή Ορίστε <laughs> Ο Ταλιμπάν του Γιακουμάτου ξαναχτύπησε Ο μοναδικός που δεν είναι μαγκούφις Είναι ο Γιακουμάτος Λοιπόν Να <Το> είστε <Το> <Το> καλά, ορίστε Χιόν, <Το> χιόν, χιόν Όχι, Τζουλιά, <Julia>. τον λέγανε <Το> Πώς λένε αυτή την ξυκολιάρα, μωρέ, <Το> που τρέχει <Το> με το μικρόφωνο <Το> και που <πούνευτε>, τα είναι της Πετρούλα, ναι Ναι, ναι, ναι Μετά τη πετρούλα, το Μαργκουγιανάκι Έχουμε και τη βούλα, το Μαγκούφι Σωστό στο Τελεακροβατίδη Τώρα να σε λένε μαγκούφι, να σε βουλευτής, να μιλάς έτσι Ετου μεταξύ οι τοπικές κοινωνίες Δηλαδή η Ελλινάρα μου τώρα δεν έχουν μεγάλη ευθύνη οι τοπικές κοινωνίες Όταν στέλνουν εκπροσώπους προσώπους τους στης βουλή τους μαγκούφιδες Μόνο τους μαγκούφιδες Εντάξει έχουμε και εκεί Αντώνη τον Κομμανέτσι Κομμανέτσο Σαμαράς Τούμπα Style Κομμανέτσι έκανε ο Σαμαράς Οι πρόεδρο Δεν γίνονται Δεν αντέχονται άλλο Εντάξει δεν τους αντέχουμε μερικοί έτσι Από ότι βλέπεις Το σύνολο Το γάλλον τους αντέχει Ας πείτε εξαπέλυσε η Ντόρα... Ξεκοίτας, πνίγει που έκανε λέει κουμανέτσι style του ο Σαμαράς. Έκανε επίθεση η Ντόρα τώρα. Εντάξει μην ξεχνάτε ότι η Ντόρα πέρα του ότι έχει κόμμα έχει και ο παδός έτσι. Τι ας κάνω εγώ τώρα. <συγχωρεί> Είναι κουμανέτσι ο Ντόνης. Ξεκινάμε... Oh, <συγχωρεί> oh, <συγχωρεί> <συγχωρεί> Οι κινητοποιήσεις των αγροτών Στην Καρδίτσα Αγωνιστική συγκέντρωση είχαν προχτές εκεί πέρα pastids, but... 14 του μηνός έχουμε κινητοποίηση πανελλαδική των κτηνοτρόφων Και το Γενάρη πανελλαδικό αγωνιστικό δεκαήμερο Αλλά... Φίξε μου τους συνδικαλιστές των αγροτών hey. να σου πω που θα καταλήξει ο αγώνας τους. Λοιπόν αυτό το τραγουδάκι το έχετε ακούσει πολλές φορές Από τους ACDC, Air Conditioning κατέ Γιατί σας το τώρα να το ακούσετε, Ακούτε μια ακουστική κιθάρα Όλο είναι με μια ακουστική κιθάρα Για ακούστε Γκόρ Περσινιάκοφ Ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης Και κάνει τα πάντα με μια ακουστική κιθάρα <laughs> Θα μου πεις τι δουλειά έχει αυτό μέσα Ε, live and style εκπομπή Είμαστε τι θέλουμε κάνουμε <laughs> Ακούστε τι ωραία παίζει Ακούστε. <laughs> Η Γκορ Περσινιάκοφ Ψάξτε τον θα εκπλαγείτε πραγματικά Με το τι παίζει ο άνθρωπος Τα συνδικάτα της Ιταλίας, να λέμε και καμιά κουβεντούλα ανάμεσα, είναι ενωμένα όλα απέναντι στο Μόντι. Ενώθηκαν τώρα τα συνδικάτα. Προκάλεσαν διαμαρτυρίες τα μέτρα λιτότητας. Μήπως συνδικάτε μου Ιταλέζε θυμήθηκες αργά να ενωθείς κι εσύ... η Σύνοδος της ΕΕ και το υπέροχο παιδί αυτό που ακούει στο όνομα Γιώργος Παπανδρέου είδε τι κάνει ο νόμος περί ρατσισμού <laughs> το υπέροχο παιδί αυτό μετά θα ανοίξει τα χαρτιά του για την προεδρία του Πασόκ και τα, για Σουτούλα και τα Λιμπάν και τα Λιμπάν και τα Λιμπάν Ναι ναι θα ανοίξει μετά τα χαρτιά του Τα χαρτιά τους θα ανοίγουν οι άλλοι Διότι το μόνο πρόβλημα της Ελλάδας Όπως είπαμε αυτή τη στιγμή Είναι το αν θα γίνει πλίτς πλάτς πασόκ Και ενώ αυτοί παίζουν πλίτς πλούτς πασόκ Καινούργιες ιδεολογικές αναταραχές Στον εγκέφαλό τους Για να μην χάσουν τις θεσούλες τους Τα μειωμένα έσοδα φέρνουν Καινούργια μέτρα η μου καινούργια μέτρα και άλλα μέτρα. Μην, δεν, μην το ακούς αυτό ως ε, παραξένια Και άλλα μέτρα όπως το ακούς Παρακαλώ Να. Παίζει το βιολί του Είναι μαέστρος στη φιλαρμονική Παίζει το βιολί του Σωστός, σωστός, ευχαριστώ. Ο Γιώργος δεν ξέρει από κοιθάρα λέει Παίζει μόνο το βιολί του, είναι, μαε, είναι πώς το λένε, βιρτουόζος Στη φιλαρμονική της Σουσιαλιστικούς Διεθνούς Δεν λέγονται αυτά, σας παρακαλώ πολύ σας παραπέζει το καναρίνι του. Παίζει το καναρίνι του. Δε λέει. Κι Κυρία μου, κύριε μου, ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά τα ωραία και έχουμε πασόκια πλάτς πλούτσα και δημοκρατικές αριστερές και σφάζονται ρε παιδί μου εκεί. Για να σε σώσουν όλοι, έρχεται λοιπόν για καινούργια μέτρα, επειδή είναι μειωμένα τα, τα έσοδα. Δεν περισσεύουν από το φαΐ τα έσοδα, ρε Πού να περισέψουν από το φαΐ Να τα... Τα έσοδα να μην είναι μεωμένα Έτσι λοιπόν έρχεται η Τρόικα yeah. Yeah. Έρχεται η Τρόικα πάλι Κυρία μου και κυρία μου Τα μυστικά yeah. για σαρκώδη χείλη αν δεν έχετε σαρκώδη χείλη όπως η Αντζελίνα Τζολία α πούμε δηλαδή με λίγα λόγια αν δεν έχετε ναι αν δεν έχετε σαρκώδη χείλη το γαλλικό τεύχος του Μαρή Κλέρ σας δίνει μερικά και η εκπομπή μας φυσικά σας δίνει μερικά μυστικά για να αποκτήσετε τα χείλη που επιθυμείτε. Για να ρίχνετε ρουφιχτά φιλιά. Ε, για την κυρία εδώ που είχε τον άντρα τον Πασοκτσί, να του ρίξει ρουφιχτά φιλιά με σαρκώδη χείλη. Θα διαλέγετε ανοιχτά χρώματα στο Crayion που αντανακλούν στο φως που δημιουργούν ε, και θα δημιουργούν την ψευδέστηση ότι έχετε πιο γεμάτα τα χείλη Αν βάζετε Libby Gloss τι είναι το Libby Gloss, «Libby Gloss» θα επιλέγετε περλέ εκδοχή, Cotton και είναι ιδανική για να δώσει όγκο στα χείλη Εν τω μεταξύ το μεγάλο μυστικό είναι όταν βάφετε τα χείλη σας να το παίρνετε από τη μύτη, πάνω από τη μύτη και να το πηγαίνετε μέχρι κάτω στο μουσί yeah. Μην ξερίζεστε Βάψτε το με, με κραγιόν Το μουστάκι όλο γύρω γύρω Και θα έχετε το σαρκώδι χείλη yeah. Δεν Κραγιόν yeah. yeah. Και όλα αυτά Και θα είστε μια κούκλα στην πορεία yeah. Παρακαλώ yeah. Ορίστε. Τι ακούστηκε Αν δεν ακουστηκό Τα μάκια Με πήρε τη Είπα και εγώ ακούστηκε Οχ τι τραβάζε Οι Πληρώνονται σε είδος πια τι μισθό έχεις πούμε, στο σούπερ μάρκετ 300 ευρώ το μήνα Σου δίνει 5 κιλά ρύζι, 2 λουκάνικα 3 πακέτα <σίλωση> μακαρόνια. Μια χαρά Πληρώνονται σε είδος Τώρα αυτοί μετά πάνε το παιδί στο γιατρό Και πάνε με το λουκάνικος. Ένα κιλό φέτα στο γιατρό Πάνε πάνε πάνε, πάνε παντελόνι πάνε παντελόνι Λέμε τώρα, καναβρακή εκεί Πάει καμιά κοπέλα από το σούπερ μάρκετ Που δουλεύει εκεί να πάρει σουτιέν Πηγαίνει ένα κιλό φακές και τρία, τρεις φέτες παλαμίδα Δεν γίνονται τώρα. Λοιπόν Μπορεί να μην το πιστεύετε Αλλά οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα γαϊδούρια τους Το κόμμα τους δεν το εγκαταλείπουν Τα γαϊδούρια τους τα εγκαταλείπουν Λοιπόν για να σωθούν λοιπόν πραγματικά δηλαδή Τι γίνεται Από το νησί της Κο Έφτασαν στους πιο αριστοκρατικούς τάβλους Της Μεγάλης Βρετανίας Δύο γαϊδούρια Από την Κο Ακούς Έφτασαν στη Μεγάλη Βρετανία Για να σωθούν Η Wall Street Journal Το Έβγαλε το θέμα Ο Χριστόφορος και ο Φώτης είναι δύο γαϊδούρια Να ρε βέβαια. Δεν βουλευτές Γαϊδούρια σου λέω Κανονικά γαϊδούρια πουγκαρίζουν. Λοιπόν ήταν εγκατελειμμένα τα γαϊδούρια Τα, γαϊδούρια. τα κατέλειψαν οι, οι διοχτήτες τους εκεί κάτω στην ΚΟ Για να πάνε στη, στη μεταναστευτική κατάσταση να σωθούν Και τα πήραν και τα, πήκαν... τα πήγαν στο Donkey Palace Σε 11.000 hectare στρέμμα ο στην την Αν και εκεί τα γαϊδούρια περνάνε ζωή και κότα τώρα Με Με Μπορείς <Austrian> ε. Δεν λέγονται αυτά Υπάρχει νόμος περί να. Δεν λέγονται Ο Χριστόφορος και ο Φώτης λοιπόν τα δυο γαϊδουράκια σώθηκαν οι ψυχούλε. Τώρα <Τι> κοίταξε ε... ε... Μπες και βρές τα στο ίντερνετζιο αυτά γιατί τα μεγάλα Αντένα και Σταρ δεν στα δείχνουν. Κανονικά λοιπόν οι κουκουλοφόροι που συμμετείχαν προχθές στα επεισόδια στην Αθήνα συνελάμβαναν, ε, μαθητές τους συνελάμβαναν οι κουκουλοφόροι. Υπάρχουν σε βίντεο στο ίντερνετζιο όπου ήταν οι κουκουλοφόροι μαζί με τους ε, μπάτσους και έφευγαν από την δημιουργία των μπάτσων και πήγαιναν και συνελάμβαναν ε, ανθρώπους. Τα γύρισε άνθρωπος βίντεο, είναι εικόνα. Πηγαίνετε και ψάξτε το και βρείτε το. Αυτά δεν σας τα δείχνω. Mm -hmm. Τα κανάλια. Σας δείχνουν μόνο πόσα έσκασαν με τον Μπούτιν οι Ρώσοι. Ε, τώρα δυστυχώς εμείς δεν έχουμε εικόνα, γιατί αν είχαμε εικόνα θα σας τα δείχναμε αυτά. Αλλά τι να κάνουμε. Mm -hmm. Κανονικά αυτοί που συμμετείχαν εκεί πριν λίγη ώρα και βαριόταν με τους αστυνομικούς, μετά ενώθηκαν με τους αστυνομικούς και πήγαιναν και συνελάβαναν παιδάκια. Mm -hmm. Τι να κάνουμε. Mm -hmm. Αυτ τώρα... Ο, ο Βορύδης τώρα ως υπουργός της ε, ε, Χέστηκε για την ε, Με για την έκφραση Για την υγεία των ανθρώπων Και δίνει αβέρτα άδειες για Εγκατάσταση κινητών ε, Κεραιών Πως της λένε κινητής τηλεφωνίας am... Με συγχωρείς yeah. Τι θα έκανε ο Βορύδης δηλαδή εκεί Θα yeah. κόπτονταν για την υγεία σου yeah. Μόσαλο Μόσαλο Ο Μόσαλο λοιπόν Μέχρι το 2000 Ενώ μας έλεγε πρώτα μέχρι το Σεπτέμβριο Ο εκλογές Τώρα θέλει η κυβέρνηση Παπαδήμου Μέχρι το 2014 Και να θυμάσαι Όταν η λαγή τύπου Μόσαλο Βγαίνουν και τα λένε Μετά ακολουθούν κι άλλοι Μόσαλο Για τη δημοκρατία σου Για πλέρια δημοκρατία Για κοινωνική δικαιοσύνη Για μια ζωή καλύτερη Μόσαλο Καλά μας κάνουν μεταξύ Με οι για το φράχτη του... του παπουτσί που θα έκανε στον Εύρο, Για να κλείσει τους Έλληνες μέσα με την κουπανίσουν προς τα έξω Τέλος Δεν θα το χρηματοδοτήσει το φράχτη Η Ευρωπαϊκή Ένωση Και ο λόγος να σου πω εγώ δεν είναι άλλος Απ' το σου λέει θα στοιχίσει ο φράχτης 10 δραχμές, τις 9 θα τις φάνει, ε, τις φάνει Έλληνες, οπότε δεν θα γίνει ο φράχτης, οπότε παπουτζή θα έχουμε μια διοδοκή να φύγουμε προς τα έξω. <συστή> το, <συστή> το ανέκδοτο το ξέρεις με τον Αλβανό, τον Έλληνα και, το... <συστή> και έναν άλλον που πήγαν να βάψουν, σκόναξου Άγιος Πέτρος να βάψουν. <συστή> δεν το ξέρει το ανέκδοτο. Που του είπε Πέτρου. Και τώρα ποιος θα τον πληρώσει το φράχτη <Τι> Το ελεκτικό συνέδριο Το ελεκτικό συνέδριο Εγκρίθηκε ε, Ενέκρινε την κατασκευή του φράχτη στον ευρώ Κατάλαβες μεγάλε Δεν θα πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση Θα τον πληρώσουμε εμείς Για να μας κρατάει μέσα ο φράχτη <Τι>, Τι να κάνουμε <Τι> Άμα θέλουμε μα κάνουμε κι αλλιώς Ωχ <Τι> One, baby. One Τι λέει ο Ανδρουλάκη <laughs> αδρο... Για σαλταπίδους Ανδρουλάκη Το Πασόκ χρειάζεται επανίδρυση Our... Ε, ξέρεις ποιος το είπε Our... αυτό Ο Ανδρουλάκης a... Χρειάζεται επανίδρυση στο Πασόκ Μεγάλη ήρωα Άντρα μου τσίου τσίου Yo. Τι έγινε με το Ζέρβαδρο girl, can, girl, guns, Αυτά τα ωραία συμβαίνουν ε, Τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή Συμβαίνουν πάρα πολλά over. Πάρα πολλά Τα οποία Δεν δε γνωρίζουμε όπως είπαμε με τους νόμους που ψηφίζουν και όλα αυτά Αλλά λέμε τώρα αυτά υπέπεσαν στην αντίληψή μας Αυτά χωράνε σε αυτή την ώρα που κάνουμε παρέα μέχρι στιγμής Και πριν ε, αποχωρήσουμε Για να γλεντήσουν εδώ με το Θανάση οι άνθρωποι Να σας ενημερώσουμε θα μου πεις και τι έγινε που θα σας ενημερώσουν Απλά ε, μην να περνάει η ώρα να σας ενημερώνω. Ότι σαν σήμερα που έχει 8 Δεκεμβρίου Ο Μιν, Του Σωτηρίου 21 Πριν πολλά πολλά χρόνια σαν σήμερα 8 Δεκεμβρίου του 1797 Ο Αντώνιος Κυριαζής Ή Κυρίτζης και... Ξέρεις ποιος ήταν ο Αντώνιος Κυριαζής λεβα, λεβα, λεβα, Ποιος ήταν Ο, το, ούτε... ο Ρίγας Φεραίος yeah, yeah, yeah. Βέβαια ο Ρίγας Φεραίος λοιπόν, που το όνομά του ήταν Αντώνιος Κυριαζής ή Κυρίτζης όπως είπαμε σαν σήμερα Ελληνάρα μου, το 1797, συλλαμβάνεται από τους Αυστριακούς, παραδίδεται στους Τούρκους για τις ιδέες του που θα άλλαζαν τα Βαλκάνια και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Τα επακόλουθα είναι γνωστά. Παρακαλώ. Τον το Αντώνιο κηρύζει. <laughs> τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. μη το, μην το μπλέξουμε. Μόνο και μόνο που θα πούμε το όνομά του πάνω στο όνομα του Ρίγα Η <laughs> Οι Αυστριακοί λοιπόν, οι οποίοι έγιναν φίλοι μα σήμερα το 1797, για τι ιδέες του συλλαμβάνουν. Το Ρίγα τον παραδίδουν στους εχθρούς τους Τούρκους, ήταν εχθροί των αυστριακών οι Τούρκοι, ναι, φτάσαν μέχρι έξω από τη Βιέννη, για τις ιδέες του και ό,τι επακολούθησε το γνωρίζετε. Κυρίες μου και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στους 101,5% γιατί θα ακολουθήσουν τα γλαίδια του Θανάση να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και τις έξυπνες παρατηρήσεις σας να είστε πάντα όλοι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά γεια και χαρά σας them steo